Θα έλεγα για το Σιμίτη που τον άκουσα τώρα να λέει ότι. Αχμη Σιμίτη μου, αγάπη μου! μου, μου. Καταρχήν ο άνθρωπο είναι, είναι θεός Είναι ανυπέρβλητος είναι, είναι ο άνθρωπο 100 χρόνια μπροστά. Δεν υπάρχει πιο. Αυτό σου λέω μόνο. Εγώ το τον το είδα το... και δάκρυσα, συγκινήθηκα. Εγώ... Δεν υπάρχουν τέτοιε σήμερα, δεν βγαίνουν. Άκουσε λίγο, ε, πληρώνω. Εγώ τον ψήφιζα, ακόμα τον ψήφιζα. Μακάρι να ξαναμύει στην πολιτική ζωή του τόπου, Αλλά ήθελα να άλλο. Λέει η διαφορά είναι κοινωνικό. Φαινόμενο, φαινόμενο. Κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι, θα έλεγα, καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή, πώ σου φωτίζουν τι βροχέ, τα τραπέζ, το χιόνι, έτσι είναι και η διαφορά. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο να τα κατασκευαστούμε. Να πάρουμε καμιά ομπρέλα για τη διαφορά, κανένα αντιλιακό για τη διαφορά. Δηλαδή, είναι καιρικό φαινόμενο, θα έλεγα. Όχι τόσο κοινωνικό. Ναι, ναι, και πολιτικό το λε. Και πολιτικό ε, φαινόμενο. Πολιτικό τώρα, έλα τώρα πολιτικό τώρα. Ναι, ναι, χάζομάρι, εσύ για χάζομάρα το είπα εγώ. Έλα, γεια. Έλα ρε Αποστόλη, Σιμίτη για πάντα. Πώς τον είδε χτε το τη διαποτική, Πιο καταλληλότερο από ποτέ. Βρε σαν να μην βγήκε με τι ελιέ τη Τρούμπερ. Τι το... ελιέ, παιδί μου, και... τι αφαιρέσε, Το είδα εγώ με τα λεφτά τα δικά μα τι έβγαλε. Είμα. Δεν είχε ελιέ. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Πού πήγαν οι του Σιμίτη. Θα βάλουμε με Πασόκ, με ΣΥΡΙΖΑ. Άντε μου στο διάλο, αλλάξαμε τι ο φουρκιό, τις έκανε ρεκτιφιέ, τη σαλό, μέσα, έξ, Κάθε το σπίτι με τη Δάφνη εκεί, τον Πασαλήβ Κρέμεσα. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, μια μικρή ιστορία. Εγώ είμαι από την Ικαρία. Ο παππού μου ήταν από τη Σπάρτη, ε, ήταν τότε φοιτητή στην ιατρική. Και κάποια στιγμή τον κατέδωσαν, τέλο πάντων ήταν στον Εάμελά, στο στον ΕΑΜΕΛΑΡ, ήταν κομμουνιστή. Τον κατέδωσε μια οικογένεια από το χωριό. Τα γνωστά, πήγε εξωρία, έφαγε ξύλο. Γυρνώντα στο χωριό ω γιατρό, με πολλέ δυσκολίε, αφού παντρεύτηκε τη γιαγιά μου και έκανε τον πατέρα μου και τη φύα μου, γύρισαν στο χωριό και χρειάστηκε βοήθεια η οικογένεια που τον είχε καταδώσει και έσωσε τον παππού μου η πραγματική αριστερή και να μην ακούμε βλακίες γιατί έχουν πονέσει τα ματάκια μας και τα αυτιά μας. Ευχαριστώ. Ο Γιάννης είμαι <Ρι> Μάλιστα ε, καλά ε, κατάλαβα Ναι, μου το ψάμενο ε, της Αγγάδας επει, Επειδή σε νιάνιαρο και δεν τα ξέρει, Το 1975 κάποιος βασιλιάς της ευθυμπογραφίας Είχε σκιτσάρει μια σελίδα σε εφημερίδα Και έγραφε Φεύγει ο έκτος τόλος και έρχεται ο έβδομος, ο όγδο και ο ένατος mm. Αυτό συμβαίνει και με τα μνημόνια Και ποιο το είχε γράψει Ο Κύρ στην ελευθεροτυπία ε... Ένα λεπτό. Ε, το 1985 καταργήθηκε η Άρτα. Πάνε τα... η Άρτα και τα Γιάννενα, ε, τα χάσαμε? Χάσαμε και δε... την Άρτα και τα Γιάννενα. Ούτε την Άρτα που είναι το χωριό, την πατρίδα του, δεν κατάφερε να σώσει ο Τσίπρας. Τίποτα, τίποτα. Ε, λογικό. Κύριε Παρβαγιάννη, τι μου κάνετε, <Και> αποφάσισα σήμερα να είμαι μια κυρία. Δεν θα βρίσκε. Κυρία δεν θα είσαι, γιατί Συρίζα Ριζέα και κυρία δεν πάει μαζί. Ναι, ναι, δεν θα βρίσκε στην εκπομπή σου, γιατί είναι μια εκπομπή τέχνη και λόγου. Θα βρίσω εγώ. Θα βρίσκω καρπό, αλλά και, και στη πάει μαζί. Λοιπόν, να σου πω Δεν θα ξαναπω τίποτα για το γιατί θα μα κόψει το θημιούρου. Δεν θα ξαναπω το που. Τι μπορώ να δω, και εδώ μαύρο. Μαύρο, μαύρο. Μαύρο για να και με τι πολιτικέ σα, Μωρένα. Λίγο θυμάμαι τον νόμο Παπά που τη λέμε μαύρο. Λίγο το μνημόνιο που φέρατε, το επόμενο που έρχεται, τα μέτρα τα καινούρια Μαύρο, μαύρο για να σου είναι και εσένα προσφυλέ. Μήνυμα προ τους ταρήφε τη Αθήνα. Μην κατουράτε στη μάτρα του σταθμού Πελοποννήσου, παιδιά. Δεν θα μεγαλώσει άλλο. Αλήθεια. Έχουμε πήξει στο κάτουρο αποστολή. Όντω, ώρα και πού, πριν, και πού πριν, να κατουρήσουν. Πε με εσύ, δώσ' μου λύση. Στην πλατεία Καραϊσκάκη υπάρχουν τουαλέτες ε, του Δήμου. Α βάλουν στι πιάτσε του του Δηλαδή, δεν υπάρχουν λύσει, μωρέ. Υπάρχουν λύσει για το κατουρήμα. Υπάρχουν. Άμα κατέβουμε από τα δέντρα, υπάρχουν. Ε, αργούν ε, οι λύσει. Άμα πριν, είναι έτσι, πολύ. Γεια σα. Απλά μια κροατήριά σα είμαι και θα ήθελα, εάν γίνεται, να ανακοινθεί και πάλι το θέμα σχετικό με το άνοιγμα των Κυριακών. Κάποιο δημοσιογράφο, αν είναι, να ασχοληθεί με αυτό το φλέγον θέμα. Διότι ενώ μα είχαν ηρεμήσει στα μέσα Ιανουαρίου ότι είναι εντελώ αντισυνταγματικό και παράνομο το όλο θέμα του Υπουργού Ανάπτυξη, ήταν απόφαση υπουργική αυτή και όχι προεδρικό διάταγμα, ξαφνικά μα ορίζουν ότι την Κυριακή 9 Απριλίου θα τι Κυριακέ. Θέλανε όπω όλοι παλιόφιλε. Όντω, είμαστε παλιοί φίλοι. Είμαστε παλιοί φίλοι. Έχουμε να μιλήσουμε πέντε χρόνια, ρε φίλε. Για κάποιο λόγο δεν θα α, μιλήσαμε, α, να ξέρει. Δεν είναι ότι χαρθήκαμε, είναι ότι αποφασίσαμε. Όχι. Να σου πω κάτι, σα ακούω λοιπόν. Ο Γιώργο Σταγάρη από τα Χανιάη με θυμάσαι. Ε, όχι. Μιλούσαμε πολλέ φορέ την εβδομάδα. Μετά το 2012 έφυγα μερικοί. Από τότε σα ακούω λοιπόν. Δηλαδή και στη ραδιοφωνική ελνοφρένεια και στην τηλεοπτική. Ενημερώνομαι από εσά. Θέλω σου πω πω τελικά ότι ήταν σωστή επιλογή να φύγω. Τα πράγματα Κάτω είναι όντω χάλια, κατεβαίνω βέβαια δύο φορέ το χρόνο. Στην Αμερική μου θα... πήγε ακριβώ. Στην Αίγία. Α, πώς σε πήγε εκεί, καλά σε πήγε. Ναι, καλά με πήγε. Είμαστε εδώ γεννητικό, με τα παιδιά, εντάξει, όλα καλά. Κατεβαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Θα στέλνω κάτω δύο μήνε με την γυναίκα. Κατεβαίνω και το χειμώνα ολιές. και τους μου Αυτό ήθελα να σου πω ότι όλα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ακούω, δεν, δεν αφήνω καμία εκπομπή. Σα ακούω εδώ πέρα στη δουλειά και αν δεν προλάβω, σα ακούω μετά την ιστοσελίδα. Η καλή επιλογή του ότι από εμά λίγο, δε το, ε. μα δίνετε κουράγιο, μα συνδέετε με την Ελλάδα. Είστε η σύνδεσή μα με την Ελλάδα. Μη σταματάτε να του γιατί αυτοί είναι πραγματικά όλη Όταν ότι και όλοι Πάντε και εμείς από κοντά. Μία αφιέρωση θα ήθελα. Τη γυναίκα του την οπαδό και καπάκι, τη μάνα του Κιμπούλη από το Λούφα και Παραλλαγή μη ξεχάσει τον Face Τα Τάπερ. Γιόλες τα έτσι. Αχιλέα, αφαίρε και τους φίλους σου μέσα. Όχι θα πάρω κάτι μόνο. Δεν θα πας κάτι, παιδί μου. Όχι τώρα, ρε μάνα, να πιάσουμε, λέω. Η Ελληνίδα μάνα Δεν είναι μόνο τα ταπεράκια. Και μην ξεχάσει να μου φέρει τα τάπερ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, ενωμένε, Ελληνίδε. Τι θες να φανεί σήμερα, Ότι να μαμά. Σε κάθε βήμα που πατάω, Και μην ξεχάσει να μου φέρει τα τάπερ. Τον προγόνων μου είναι τα αερά. Τι να κάνω, λίγα κουλουράκια Φεδρό. Άσε τώρα, με τα σου. τα Ταξίδεψα σε όρη, σε σκότεινο βήθο. Μα δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Πολέμησα στου δρόμους και ακόμα πολεμό, Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Ξεκινάει να μιλάει ο Τσίπρα και λέω: Θα κάτσω να τον ακούσω. Δεν μπορώ, ρε. Λέω: Θα το κλείσω. Δεν μπορώ, θα το κλείσω. Όχι, θα κάτσω να ακούσω τι θα πει. Και μου ήρθε στο μυαλό ο Σαγανέας, που έκανε εκεί το διευθυντή τη τράπεζα. Περίμενε ο άλλο να του πει ότι υπάρχει περίσευμα 1 εκατομμύριο κτλ. Και του λέγε: Λέγε, Βλάκα, λέγε: Τι είναι το σοβαρό Έχει να μου πει. Αυτό θυμήθηκα, ρε γάμο του. Αν μπορεί, κάντο την Παρασκευή, παραγγελία. Το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνατε. Είναι Λέγε η Να δούμε τι σοβαρό μπορείς να, έχεις να Είναι ότι δημιουργήσατε Ένα δεδομένο, ένα καθεστώς Του έλα μωρέ όλοι το ίδιο πάνω κάτω Όλοι το ίδιο κλέφτες Λέγε βλάκα Έλα μωρέ όλοι το ίδιο κλέφτες Λέγε βλαμένε τι είναι αυτό το σοβαρό Το έγκλημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο Υποβιβάσατε και εξευτελίσατε θα έλεγα Την αξιοπρέπεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος <ΣΣ> ξεφτελίσατε θα έλεγα την αξιοπρέπεια ολόκληρη του πολιτικού συστήματος Ξεκίνησα σαν κλεφτής Καντάρτη στο βουνό Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό Απόφαση το πήρα να ελευθερώσω Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό Να να να να να να Ναι, ο κύριος Αποσολής. Αυτός. Ναι, γεια σας. Αν ήταν εύκολο για την Παρασκευή θα ήθελα το δεύτερο τηλεφώνημα του Καμπαρετζή. Τι έλεγε τη δεύτερη φορά? Ε, είμαι ο Μουδρέας, να σε συνοδεύσω τη νύχτα. Έλα φίλε, ο αποστόλης είσαι. Ναι. ναι. Να σου πω, ε, μου πω ο Νίκος ο Ζωτζάτος ότι θέλεις κάποιον για συνοδεία να πούμε μου δες στο τηλέφωνο σου, ο Μουντρέας είμαι. Ναι, για συνοδεία, πω, ναι, ναι. Ναι, ναι να Εσύ πω, θα κάτσεις ναι. να σε επιδείξω κιόλα. Δεν κατάλαβα ρε φίλε, τι τώρα. Ότι θα σε επιδείξω, εγώ... καλά δεν σε ενημέρωσε. Τι συνοδεία σου είπε ότι θέλω. Εγώ... Συνοδεύω επιχειρηματίε, πολλά χρόνια είμαι. Με τη νύχτα, με αγουστάρει. Escort services, κάνει φίλε. Τι escort είναι το escort, τρεβά. Ωραία, παιδάκι μου τώρα. Τι Τι το γλεντά το, το background. Λοιπόν, έλα, έλα να σου πω γιατί δεν έχω χρόνο. Γιατί σε βλέπω και κελαϊδά λίγο να πούμε. Κελαϊδά, α πούμε και λαϊδυτό, δε το Να σου πω, εσύ θε άνθρωπο μαζί. Γιατί έχει ένα πρόβλημα. Με τη νύχτα, α πούμε. Μπορώ να σε καθαρίσω ότι ώρα. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Έχει ωραίο. Λοιπόν, γουστάρι να πούμε να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά. Αν γουστάρο λέει, Θα μιλήσουμε βέβαια. Τέλο πάντων, έχει ωραίο κόλλο. Να σου πω τι έχει, τι ανέχω κόλλο. ρε μα... Κοίταξε να δει τώρα. Εμένα μου είπε για συνοδεία ότι γουστάρεις να πούμε να κυκλοφορήσει το βράδυ γιατί είσαι ένα πρόβλημα. Εγώ μου μου ντρέ. Έχω ένα πρόβλημα. Α, Έχω ένα πρόβλημα α, να κυκλοφορώ μόνο μου. Ακού, θυμιατό. Ακού, θυμιατό. Ναι, ακού, άκου, Άκου, αϊδονάκι. Εγώ δεν Θα σε λε, πειδιάσω. Είσαι θυμιατό. Ναι, ναι, με κατάλαβε τρεμό. Και ποιο είναι, αφού έχετε σε καταλάβω. Α να βοηθάει, Νάκει με κατάλαβε. Μπράβο, μπράβο. Είσαι και ο πρώτο. Έλα γεια, γεια. Απ' την πληγή μου είδα του κόσμου την πληγή. Γι' αυτό με εξωρίσαν σε κόκκινο νησί. Ήθελα να καταθέσω και εγώ την άποψή μου είναι μια προσβολή η παρουσία του τσίπρα στον Μιώσιο Μιώσιο αλλά. Σε τον Μπρίτανη του θράσου. Αυτός είναι σαν που σκότωσε τη μάνα του και πήγαινε στο και ζητούσε γιατί είναι Γι' αυτό θέλω μια παραγγελία για την παρασκευή. Καθάρισε το κλειστό. Με την καλή έννοια. Θέλει... Τέταρτο μνημόνιο. Που απαντάει εκείνο. Και το καμμένο θέλω στον πύργο λόγω του καμμένου να βάλεις τα παιδιά που αγαπάνε στα τσιωτάκια. Και από αυτόν εδώ τον τόπο δεν πρόκειται. Να επιτρέψουμε να πατήσει κανεί. Υπερασπιζόμαστε τι σημαίε στα νησιά μα, στην κύρια χώρα, στι βλαχονισίδε μα, μέχρι τελευταία τερανίδα του αίματο μα όπω ορκιστήκαμε. Τα παιδιά που αγαπούν τα, στρατιωτάκια, τα, τα όταν ο λαό και ο στρατό είναι ενωμένος, κανεί δεν μπορεί Να τον αφήσει βητήσει. Με οι σαν και βγήκαν στα σοκάκια Έλα μέσα και μίλα ποιος είπα Δεν είσαι Έλληνος παιδάκι μου, Εσύ, Δεν είσαι έτσι είστε όλοι οι κουμμουνίστες, όλοι Τραγούδησα την νίκη 40 χρόνια πριν Μα κάποιο είπε τότε η ήττα δεν αργεί Κι αντίκρισα την ήττα και μου πάνω σε δω Μα δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο Δεν θέλω να σου φάω όλο το χρόνο των αφιερώσεων, αλλά επειδή αύριο είναι πρωταπηλιά, ε, μπορείς να κάνεις ένα πάμπισμα των μεγαλύτερων ψεμάτων του Τσίπρα. και Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. 12 ευρώ. 12 ευρώ. 12 ευρώ. 12 ευρώ. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Μετανιώστε! Μετανιώστε ήρθες, είστε ζωντανοί νεκροί Το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ Τα και εμείς, και εσείς, ναι. Και Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων Όπως γνωρίζετε έχουμε ήδη δεσμευτεί Για σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων Μετανιώστε Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα Του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 εκατομμύριο 262.920 και εμεί, φταίτε Θα διευκολύνουμε με φορά απαλλαγέ του μη έχοντες, τα χαμηλά στρώματα. Θα ξεχωρίσετε τις Θα μειώσουμε το ΦΠΑ από 23% με σε φορολογία σε το σε w porządku, Ωραίο Ζεμπέικο αυτό, ε. Ε, δεν είναι ωραία. Ε, Ελλήνων Στέλευση, αγάπη μου, δεν θέλετε. Τον θεωρείτε απατεώνα, ε. Όταν έγραψε τη μουσική ο Λοή, ωστόσο, το Παπαδόπουλο να του βάλει στίχου και του λέει: Ο Παπαδόπουλο δεν χρειάζεται στίχου. Αυτό θα μόνο του. εντάξει. Ήρθαν οι Ζαβίτους ώρα και έκριναν ότι χρειάζεται. Την Παρασκευή βάλτε και με ατάκα από τον <ΣΟΥΟΥ> πάλι καλά που δεν έφερε και μπουζούσε. Η Αρτεμή χαμογελάει. Βλέπει ονόμαστε <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> Λοιπόν, αυτό γίνεται το ρεύμα για υπέρσημα. Και η Αθήνα μα προστατεύει. Σήκω. Σηκώθηκα έτσι πάλι με άλλο ηθικό. Και ο δρόμο που τραβάω δεν έχει τέλειο. Μου. Και <ΣΟΥ> η Αθήνα μα προστατεύει. Σήκω. Χααααα. Ενωνόμαστε Και να με τώρα εμπρός σου Το χέρι σου ζητώ Γιατί ο δρόμος που τραβώ Δεν έχει τελειώμο Σκοτώσαν έναν άντρα Στο σύνταγμα μπροστά Μα είδα τη μορφή του Λίγο καιρό μετά Και απόφαση το πήρα Και πίσω δεν γύρνω. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό Μία φιόρση και μία παρασκευή Ταιριάζει αυτή σε όλους αυτούς τους νεοφιλελέδες Και τους τυπρέους Το τραγούδι των πολεκτήτων «Ο που τραβάω» Ξανά θα με τραβάνε Στο τμήμα σηκωτό Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό Λοιπόν, και αν με σκοτώσουν, δεν θα είμαι μόνο εγώ. Ο δρόμο που τραβάω δεν έχει τελειώσει. Μαζί θα περπατάμε. Μια μέρα που θα ελευθερωθώ. Μα ο δρόμο ο δικό μα δεν θα έχει τελειώσει. <συσίλια>